Και σήμερα, αγαπητοί μου, αρχίζουμε λίγο νωρίτερα, και θα τελειώσουμε και λίγο νωρίτερα, ακριβώς διότι από σήμερα αρχίζουν και οι εκδηλώσεις των πρωτοκλητήων που έχουν σχέση με τον Άγιο Ανδρέα και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαι και εκεί παρόν. Αλλά βλέπετε το, θέμα, το μάθημά μας δεν χάνεται. Με τη χάρη του Θεού προσπαθούμε και στα δυο να είμαστε συνεπείς. Το περασμένο Σάββατο ερμηνεύσαμε τους τρεις στίχους 18, 19 και 20 του τρίτου κεφαλαίου των παρημιών του Σολομώντος. Και εκεί ο προφήτης Σολομών μας έδειξε πραγματικά τι είναι η σοφία του Θεού, τι σημαίνει δηλαδή να αγαπάς τον Χριστό και τι σημαίνει να, είσαι, να έχεις εμπιστευτεί τη ζωή σου όλη στα χέρια του. Αλλά και πόσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ τη σοφίας του Θεού και όλων των υλικών πραγμάτων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όπως μας έδειξε ο προφήτης και όπως το είδαμε όλοι μας, εδώ δεν πρέπει να κάνουμε αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές λάθος επιλογές, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτός ο οποίο θα διαλέξει τις κοσμικές χαρές και τις κοσμικές απολαύσεις, αυτός ο οποίος θα διαλέξει την κοσμική νοοτροπία να τον κυβερνάει, αυτός ο οποίος θα διαλέξει την κοσμική ζωή, γιατί αυτή του αρέσει και θα αρνηθεί των Χριστόν, αυτό θα δυστυχήσει, αυτός θα αποτύχει. Η χαρά που θα νιώσει αυτός ο άνθρωπος θα είναι προσωρινή, θα είναι πρόσκερη και όταν θα αισθανθεί ότι φεύγει από αυτή τη ζωή, θα έχει βεβαίως μέσα του τις τύψεις της ειδήσιός του ότι περιφρόνησε τον Χριστόν και ακολούθησε τη σάπια, τη βρομερή κοσμική ζωή. Αντίθετα, αυτός ο οποίος επιλέγει να ζήσει με τον Χριστό στερούμενος, θλιβόμενος, κακουχούμενο, διότι τέτοια ζωή θα περάσεις κοντά στον Χριστό. Αυτό είναι αλήθεια. Τέτοια ζωή πέρασαν οι Άγιοι. Ζωή στερήσεως, ζωή θλίψεως, ζωή μαρτυρίου, ζωή βασανισμών. Αυτή η ζωή όμως, η γεμάτη θλίψης και στενοχώριες, όταν θα έρθει η ώρα να τελειώσει, να φύγει ο άνθρωπος, ο ήρωας χριστιανός από αυτή τη ζωή, φεύγει με ένα χαμόγελο. Δεν έχει καμία αγωνία. Φεύγει με ένα χαμόγελο. Φεύγει με μια ικανοποίηση. Και η ικανοποίηση είναι ότι ήρθε πλέον η ώρα να πάρει αυτά τα οποία του έχει υποσχεθεί ο κύριο. Ο άλλος δεν έχει να πάρει τίποτα, ο κοσμικός άνθρωπος. Αυτός όμως που για χάρη του Κυρίου στερήθηκε στη ζωή αυτή, αυτός έχει να απολαύσει των ουρανίων δωρεών την απόλαυση, όπως μας βεβαιώνει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Εδώ λοιπόν αυτά ακριβώς μας είπε η παροιμία, οι παροιμίες του Σολομόντος ότι αν εμπιστευτεί τον εαυτόν σου στον Θεό ο Κύριος θα σε φέρει οι ον πέρας και για να μας κάνει περισσότερο να εμπιστευτούμε τον Κύριο θυμάστε τι μας είπε μην αμφιβάλλεις λέει για τη σοφία του Θεού η σοφία του Θεού που κυβερνά τον κόσμο που εθεμελίωσε την γη η σοφία του Θεού η οποία έφτιαξε τους ουρανούς η σοφία του Θεού η οποία δημιουργεί τη βροχή, η οποία τρέφει τον κόσμο, αυτή η σοφία του Θεού σίγουρα μπορεί να μεγαλώσει για σένα, σίγουρα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σου, σίγουρα μπορεί να λύσει τα προβληματά σου, αρκεί να τα εμπιστευτείς. Δεν ξέρω αν σας το είπα, θα σας το πω όμως, ότι είμαι συγκλονισμένος διότι αυτό το χέρι του Θεού το είδα στη ζωή μου αδερφή μου. το είδα στη ζωή μου πάντοτε το έβλεπα αλλά και ιδιαίτερω τώρα αυτό τον καιρό που όπως το ξέρετε όλοι σα και το έχω πει σε πάρα πολλούς ότι αυτές αυτός ο καιρός ήταν για μένα πάρα πολύ δύσκολος πολύ σκληρός το είδα το χέρι του Θεού και θα σα συμβουλέψω κάτι αν κάνεις υπακοή στο πνευματικό σου θα δεις το χέρι του Θεού θα το δεις εμφανέστατα Αρκεί να κάνεις υπακοή. Όχι να κάνεις ό,τι θες εσύ. Εάν κάνεις υπακοή στο πνευματικό σου γιατί εκεί είναι η σοφία του Θεού για τον καθένα μας. Εκεί, εκεί μέσα στο εξωμολογητήριο Και ευτυχή αυτός που έχει σοφό πνευματικό. Σοφό γέροντα. Εάν κάνεις υπακοή στο πνευματικό σου με κλειστά τα μάτια, το ήλα! Αν θέλετε το πιστεύετε. Το είδα. Εμένα όσοι με γνωρίζουν από κοντά ξέρουν ότι η στενοχώρια που πέρασα με τη μετακίνησή μου στον Άγιο Ανδρέα με έφτασε στα όρια του εγκεφαλικού. Το ξέρουν. Πολύ καλά όσοι με γνωρίζουν. Αλλά το είδα το χέρι του Θεού. Το είδα ολοζόταν. Και σας το λέω να το έχετε όλοι σας υπόψη σας στη δυσκολία, στη θλίψη στη στενοχώρια, μην κοιτάς να βγάλεις μόνο σου το φίδι από την τρύπα πήγαινε κατευθείαν στο πνευματικό σου Πέσε στα γόνατα Πάτερ, τι να κάνω, πες μου και ό,τι σου πει μα ό,τι σου πει καλό, στραβό, δεν θα το κρίνει. δεν είσαι ο αρμόδιος να το κρίνεις μίλησε μη το Πνεύμα το Άγιο ό,τι σου είπε κάντε ακριβώς μην ξεφύγεις ούτε χιλιοστό και θα δεις το χέρι του Θεού όλο ζωντανό γιατί εδώ βλέπεις το θαύμα της εξομολογήσεως του μυστηρίου της εξομολογήσεως τη εξομολόγηση δεν είναι μια κουβέντα που πας και έβαλες τον ένα πόδι πάνω και αρχίζεις να πιούμε και ένα καφεδάκι και αρχίζεις την κουβενταρία oh. όχι είναι μυστήριο και μέσα εκεί το πνεύμα του Άγιον φωτίζει το πνευματικό να σου δώσει τις ανάλογες κατευθύνσεις τι περμένεις τι περμένεις τι περμένεις, περμένεις να φύγει το Πάσχα και τα Χριστούγεννα να πάνε να άστα καλύτερα άστα καλύτερα άστα καλύτερα άστα Ξομολόγηση αν θες να έχεις ευλογία από την αξιολόγηση, χάρη από την αξιολόγηση κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Στο ξεμολογητήριο. Κάθε εβδομάδα, κάτω, γονατιστός. Παπούλι, πέσε μου. Πέσε. Τι περμένει. Πήγε στα Χριστούγεννα και να πα το Πάσχα, Σε ξέχασε ο παπάς. Σε ξέχασε. Ποιος είσαι. Ά, ξέρω εγώ. Δεν έχω τίποτα, Άϊδε μια ευκούλα άϊδε κοροϊδία, αιτε απάτη και μετά άκητε φωτιά από τη Θεία Κοινωνία Θα πηγαίνεις την εξομολόγηση κάθε εβδομάδα να σε ξέρει ο ιερέα. να ξέρει τα προβλήματά σου να πονάει μαζί σου να σου θέτει λύσεις στα προβλήματα και στα θέματα σου αν να μάθω αν, αν δεν θε κάνω όπως νομίζεις. Εσύ έρχεστε εδώ να ακούσετε, έτσι δεν είναι, ε λοιπόν, αν θες να με και να κερδίσεις, όχι ήρθες μόνο να ακούσεις, αν θες και να κερδίσεις, κάνε αυτά που σου λέω. Συνεχίζουμε τώρα αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε στο στίχο 21 Του τρίτου κεφαλαίου πάντα Τι λέει ο στίχος 21 Ή ε Παιδί μου Θυμάστε αυτή την κουβέντα Μας την έχει πει πολλές φορές μέχρι τώρα Παιδί μου Μιλάει ο γλυκύτατος πατέρας μας Μιλάει ο Κυριός μας Και μας καλεί εμάς τα παιδιά του ε. Είμαστε άξιοι να λεγόμαστε παιδιά του Τέλος πάντων Τέλος πάντων. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος κάνει την άκρα κατάβαση Παιδάκι μου, παιδί μου, η μου, μη παραρυείς, τήρησον δε μην βουλήν και έγνοιαν. Το εξηγήσουμε, το εξηγήσουμε να ακούσει τι σημαίνει αυτό, το μη παραρυείς. Πρόσεχε, λέει παιδί μου μην, το μη παραλίσει τι σημαίνει, μην παρασυρθεί μηνούσει, μην, μην επηρεαστή από λόγια των κουτσομπολισών που τρέχουν από πόρτα σε πόρτα. Πρόσεξε παιδάκι Πρόσεξε γέ μου, πρόσεξε κόρη μου, πρόσεξε λέει ο κύριος Άκουσε τα δικά μου τα λόγια Άκουσε τα δικά μου, όχι του κόσμου τα λόγια Γιατί ο κόσμος κόσμο δε που υπάρχει, το θυμάστε αυτό τι λέει εκεί, εκεί στο καταγειωάνι Ο κόσμος έχει μουρλαθεί Ο κόσμο έχει μουρλαθεί, ο κόσμος πάει για την κόλαση πάει Ο κόσμο πάει για την κόλαση Θυμάστε τι είπε στους μαθητές του το θυμάστε το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, τι λέει Κύριε λέει Πάτερ Ο Κύριος στην προσευχή του Τήρησον αυτού εκ του κόσμου Φύλαξέ τους Φύλαξέ τους από τον κόσμο Φύλαξέ τους από τον κόσμο Μην ακούς τι λέει ο κόσμος Σας είπα, τι μου είπε ένα πνευματικό μου τέκνο Κάποτε κουκοβαντιάζαμε Παπούλιο μου λέει εμένα δεν θα με κρίνει ο κόσμος, ο Θεός θα με κρίνει, ο Θεός θα με κρίνει εμένα και επομένως δεν προτίθεμαι να πούσω τι θα μου πει ο κόσμος. Γιατί, διότι ο κόσμος εν ο κόσμος θα έχει χάσει τα μυαλά του. Τι να σε συμβουλέψει αδερφέ μου ο κόσμος, τι να σου πει, τι να σου πει, πες μου. Τι θα σε συμβουλεύσει, να πα στην Εκκλησία, να πα να ξομολογηθείς, να πα να να ζήσεις την καταθεόν ζωή, να ζήσεις την αγία ζωή, να ζήσεις την ευλογημένη ζωή, τη ζωή του αγώνος. Αυτά θα σε συμβουλεύσει ο κόσμος. Α, άμα του τα πεις αυτά του κόσμου θα αρχίσει να γελάει. Τα γελάει. Σήμερα άξιζε νηστεία, γιατί είναι να πει σε κάποιον, εγώ σήμερα νηστεύω. Μνηστεύω, μέχρι, μέχρι, μέχρι τα Χριστούγεννα θα νηστεύσω. Θα δεις ο κόσμος πώς θα αντιδράσει. Θα δεις Εκεί θα δει το πνεύμα του κόσμου. Εκεί θα το δει το πνεύμα του κόσμου. Να δει που είναι τα μυαλά του κόσμου. Πρόσεξε, λέει παιδί μου, μην παρασύρθει, μην παραλυεί, μην γλιστρήσεις. μην εκπέσει. Πρόσεξε παιδί γιατί ο κόσμος δεν χρωστάει να σου κάνει καλό Ο κόσμος τι θα σου πει Άιντε φτιάξω Άιντε βάψου Άιντε κουρέψου σάξου Γιατί εγώ σε θέλω έτσι Ο κόσμος σε θέλει έτσι Σε θέλει φτιαγμένη Σήκωσε τη φούσα σου ψηλά Έτσι σε θέλω εγώ Έτσι δεν λέει ο κόσμο. Εγώ θέλω έτσι να βλέπω. Σήκωσε τις φούσες ψηλά. Βδίσου παιδί μου, δίσου κόρη μου, δίσου Αυτό θέλει ο κόσμος. Ο Κύριος τι λέει. Όχι παιδάκι μου. Όχι παιδάκι μου, όχι. Μην κάνεις τέτοιο βράδυ. Μην παραρρείς, μην ακούς συμβουλές του κόσμου. Θα σα υπενθυμίσω ένα παράδειγμα που σας είχα δει κάποτε παλιά. Δεν ξέρω αν το θυμόστε. Δεν ξέρω αν το θυμόστε. Κάποτε λέγει, το διάβαζα, με έχει συγκινήσει τόσο πολύ. Επέθαινε, λέει, κάποια μητέρα. επέθενε, ήταν στα τελευταία της. Και δίπλα τη ήταν η μοναχοκόρη τη, που η καημένη δεν ήξερε γράμματα. Έτσι, κοντά στη μάλα της, ήταν μια ζωή και έκλαιγε, το, βλέπε το κορίτσι έβλεπε τη μάνα που σιγά σιγά αργός και έκλαιγε της λέει λοιπόν κάποια στιγμή η μάνα της έλα κοντά παιδάκι να σου που κάτι, έλα κοντά λέει εγώ πώ βλέπεις στα Πεθάνια αλλά εσύ να λέει θα σου αφήσω μία συμβουλή που άμα την ακούσεις και την εφαρμόσεις σώθηκες λέει τι να κάνω μάνα κοίταξε της λέει δεν θα σου πω να διαβάσεις την Αγία Γραφή γιατί γράμματα δεν ξέρεις δεν θα σου πω να πω να σπουδάξεις γιατί γράμματα δεν ξέρεις θα σου πω ένα πράγμα αυτά που κάνει ο κόσμος εσύ να κάνεις το αντίθετο για φιλοσοφείς το λίγο. Για βάλτε τα αδερφή μου λίγο στο μυαλό σας αυτό Αυτά που κάνει ο κόσμος Εσύ να κάνεις το αντίθετο Το αντίθετο Το αντίθετο Τι κάνει ο κόσμος Ο κόσμος βλαστημάει, ο κόσμος βρίζει Ο κόσμος πορνεύει, ο κόσμος μιχέει, Ο κόσμος δεν πατάει στην ευνησία Ο κόσμος, ο κόσμος, εσύ θα κάνεις Όλα τα ανάποδα Και τότε θα σώθεις είναι το ευαγγέλιο; Είναι μια λέξη αν με ρωτήσεις να σου πω ποιο είναι το Ευαγγέλιο είναι το ανάποδο από αυτά που κάνει ο κόσμος Αν με ρωτήσεις να σου το περιγράψω το Ευαγγέλιο με δύο κουβέντες το Ευαγγέλιο είναι το αντίθετο από όσα κάνει ο κόσμος, το αντίθετο Πρόσεξε λοιπόν παιδί μου μην παραρροίся μην παρασυρθείς, μην κάθεσαι να ακούς, Φύγε! Φύγε, φύγε από τις κουβέντες. Φύγε από τα κοτσομπολιά. Φύγε, φύγε από εκεί που ξέρεις ότι θα χλαμαρίζουν, Φύγε από εκεί που ξέρεις ότι εμπέζουν τα άγια και τα θεία. Φύγε, φύγε, φύγε. Σχι, μόνη σου, μόνοι σου. την πόρτα σου, μόνη σου. Μόνος σου! μη βγαίνεις έξω. Πρόσεξε, παιδί μου, μη παραργείς! Τήρησον δε, εμην βουλήν και έγιαν. Και αν θε να σωθείς λέει, άκουσε αυτά που σου είπα και τήρησέ τα. Τι είπε ο Κύριος, θυμάστε στην Καινή Διατήκητη μας λέει, «Μακάριοι οι ακούοντες των Λόγων του Θεού» και φυλάσσονται αυτό δεν είσαι μακάριος μόνο που ήρθες εδώ και άκουσες δεν είσαι μακάριος που ήρθε μόνο εδώ ήρθες εδώ μόνο και ακούς τα κηρύγματα ο, δεν θα σωθείς γι' αυτό θα σωθείς αν αυτά που άκουσες που είσαι πεπισμένος και δεν θέλω να σας πω κάτι θέλω να σας πω κάτι θα πω αυτό που είπα ο Απόστολος Παύλος άγγελος εξ σας πει αντίθετα από αυτά που σας λέω εγώ εδώ σε αυτή την αίθουσα ανάθεμα έστω ανάθεμα έστω και άγγελος Εξουρανού να σας πει αντίθετα εγώ εδώ σας μιλάω για Γραφή αυτός ο άγγελος εξουρανού είναι σατανάς μην τον ακούσεις δε μην βουλήν λέει ο Κύριος τη δικιά μου αυτό που είπα εγώ τήρησέ το και θα σωτήσει ο λόγος του Κυρίου αγαπητοί μου αδερφοί είναι σωτήριος λόγος πρώτον μεν διότι εξέρχεται από τα χίλια του σωτήρος μας Ιησού Χριστού και δεύτερον γιατί σώζει αυτός ο λόγος ο λόγος αυτός είναι σωτηριώδης λόγος κι αν αυτά που λέει ο Κύριος μας εδώ και τα οποία ακούμε και για τη σοφία του Θεού εάν αυτά τα τηρήσουμε θα σωτούμε. Θα σωτούμε. Άπτυσε λοιπόν τι λέει ο κόσμος. Να μη σε ενδιαφέρει, τι λέει ο κόσμος. Διότι ο κόσμος εντοπονειρό κύριε. Τι θα περιμέγεις να ακούσεις. Για πείτε μου. Τι περιμέγεις να ακούσεις από έναν άνθρωπο που δεν έχει πατήσει ποτέ του στην Εκκλησία. Τι περιμένει να ακούσεις. Πέσε, έτσι. Έτσι μας έλεγε αιωνία του η ο Μακαρίτης εδώ ο διδάσκαλος. Αυτό μας έλεγε. Πάθε κοντά στο φίλο. Τι θα σου πει ο φίλος ρε μου. Τι θα σου πει ο φίλος. Ο φίλος βλαστημάει Ο φίλος βρίζει. Ο φίλος δεν έχει πάει ποτέ στην εκκλησία. Τι περιμένει να σου πει αυτός ο άνθρωπος. Τι να σε συμβουλεύει. Θα σου πει να πας στην εκκλησία. Αφού δεν πάει ο ίδιος. Τι περιμένει να σου πει. Τι άκουσε τον γλυκύτατο Κύριό μας αυτός που πονάει για σένα αυτός που είναι ο σου αυτός ο οποίος έχεις το αίμα του για μένα και για σένα για να μας σώσει εφησιάστηκε για μας την απέδειξε την αγάπη του ο Κύριος για μας γίνοντας ο ίδιος εντελώς άδικα το Άγιο του, το Πανάγιο του αίμα για τη σωτηρία μας τι άλλη απόδειξη θες να σου δείξει ότι σε αγαπάει ο Κύριος τι άλλη απώδειξη θες. Και βλέπετε πως μας έφερε ο διάολος. Να μην έχουμε όχι μόνο αγάπη στον Κύριο, ούτε να θέλουμε να πούμε το ομάδιο. Τι; Ένα μυστήριο πράγμα. Μία κακία, ένας φθόνος, μία μανία κατά τον Κυρίο που δεν μας έχει κάνει τίποτα. Τίποτα δεν μας έχει κάνει. Μπράβο, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Εμεί οι σαρμε δωρεάν. Πολύ δεν του έχω κάνει τίποτα με μισού. Εμεί οι σαρμε δωρεάν. Δεν μα έκανε τίποτα. Μα καλεί για σωτηρία και τον βλαστημάμε Πρόσεξε, λέει παιδί μου, μη παρασυρθεί. Τήρησον εμήν βουλή και έννοιαν, τήρησε αυτά τα οποία σου είπαν αυτά που θέλω εγώ να τηρήσει τήρησε τα και θα σωθεί ή να ζήσει η ψυχή σου να ζήσει για να ζήσει η ψυχή σου όχι το σώμα σου για να ζήσει η ψυχή σου τήρησε τα λόγια του κυρίου για να ζήσει η ψυχή σου το σώμα κάποια στιγμή θα λιώσει, θα πει. Ε, είπαμε, είναι ανύποπτος ο χρόνος που θα έρθει ο Κύριος να μας καλέσει. Σήμερα, αύριο, σε δέκα χρόνια, σε είκοσι χρόνια, δεν το ξέρω. Αλλά για να ζήσει η ψυχή σου αιώνια, αιώνια, για να ζήσει η ψυχή σου αιώνια, τήρησε αυτά που σου λένε. Τι θέλεις, γιατί μαζέμεσαι εδώ πέρα, γιατί έρχεστε εδώ πέρα κάθε Σάββατο βράδυ; γιατί ερχόστε Για να περάσετε ένα ωραίο απογευματάκι Αφού σας γαμπίζω, σας φωνάζω, γιατί ερχόστε Ερχόστε γιατί σημαίνει αυτό ότι κάτι θέλετε εσείς, κάτι ψάχνετε Κάτι ψάχνετε Ψάχνεις τη σωτηρία της ψυχής σου Σκέπτεσαι τα μεταθάνατο, σκέπτεσαι ότι κάποια στιγμή θα φύγεις και σκέφτεσαι και λες και με το δίκιο σου. Και καλά κάνεις και το λες. Θέλω ε, εγώ θέλω να αφήσω την πυχή μου στα χέρια σου. Θέλω να πληρονομήσω τη Βασιλεία σου. Τι να κάνω. Ε, λοιπόν, μη παρασύρεσαι από αυτό που σου λέει σήμερα ο Κύριός μας. Μην ακούς. Μην ακούς. Έλα να ακούσεις Λόγων Θεού. Τέντωσε τα αυτιά σου, τα αυτιά της ψυχής σου και μην παρασύρεσαι και αν θέλεις να ζήσει η ψυχή σου, αιώνια θα ζήσει η ψυχή σου γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά η ψυχή δεν πεθαίνει το σώμα θα πεθάνει, θα φταρεί, θα λιώσει θα επανέρθει στη χωματένια του μορφή γιατί το σώμα είναι χώμα αλλά η ψυχή θα ζήσει αιώνια Εάν θέλεις λοιπόν να ζήσεις τα χέρια του Κυρίου, άκουσε αυτά που λέει ο Κύριος. Και τι λέει παρακάτω, «Και χάρις ή επισώ τραχύλο". Τι σημαίνει αυτό, τι κάνετε εσείς οι γυναίκες για να σας προσέχει ο κόσμος, ε, τι κάνετε, κρεμάτε κάτι χρυσά στον τράχυλό σας, στο λαιμό σα. ε εσείς στο σταυρό σας, άλλες φοράνε κάτι χρυσά κάτι πέτρες πολύτιμες, ε λοιπόν εδώ, βλέπετε αυτά σκιά από τότε Οι γυναίκες έτσι έτσι, φιλάρεσκες ήταν πάντα, πάντα, γιατί βλέπεις οι πολλές γυναίκες Άι, δεν σας τυχαρίζω να μην βάλω και εσάς μέσα. Να μην σας βάλω μέσα. Να μην σας βάλω μέσα. Λοιπόν, άντε Άντε Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. ναι. οι πολλές γυναίκες όμως βλέπεις ότι έχουν το φιλάρεσκον. κον, έπανε. Αν Δεν έχουν μυαλό, δεν έχουν καρδιά, δεν έχουν. Και προσπαθούν να φανούν με τι. Με τα χρυσαφικά, με τα βραχιόλια, με τα στολί, με τα εξωτερικά πράγματα. Έτσι ήταν πάντα γυναίκα. Ο με πολλά στολίδια για να κάνει εμφάνιση Μην μιλάς εσύ, εσύ μην μιλάς Λοιπόν, ο με πολλά στολίδια για να φέρετε, να διακρίνετε Τι λέει εδώ ο Κύριος Θέλεις λέει να λάβει κάτι στο λαιμό σου Να λάβει κάτι στο λαιμό σου Κρέμασε, λέει, επάνω σου την εκτίμηση που θα σου έχει ο Κύριος Τη χάρη που θα σου δώσει Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα Η χάρη σε αυτή φαίνεται, ξέρεις, ε? φαίνεται Βλέπεις κάτι γυναίκες πραγματικά ευλογημένες, χαριτωμένες, χαριτωμένες γυναίκες Ούτε χρυσάπια, ούτε δαχτυλίδια, ούτε βραχιόλια, τα βλέπεις τα χέρια τους καθαρά από όλα αυτά τα πράγματα και τη βλέπει και έχει ένα γλυκίτα το πρόσωπο και λες Αυτή είναι άνθρωπος του Θεού. Φαίνεται. Φαίνεται. Δεν Από χιλιόμετρα μυρίζει λιβάνι Από χιλιόμετρα. Από χιλιόμετρα. Τη βλέπεις αυτή δεν έχει να βάλει τίποτα πάνω. Είναι, είναι και κοσμημένη αυτή. Ως κόσμημά τη έχει τη χάρη του Θεού. Ως στο λαιμό τη έχει την ευλογία του Παναγίου Πνεύματος. Αυτή αντί δακτυλιδιών και αντί βραχιολιών έχει το σώμα και το αίμα του Κυρίου που κοινώμησε. τι φτάνει αυτό. Δεν τέλει τίποτα. Τι φτάνει. Πήγες σήμερα στην εκκλησία, πήγες, δεν πήγες. Άμα πας στην εκκλησία, ξομολογηθείς, κοινωνήσεις, α, μετά είσαι εντάξει. Είσαι τάξη μετά. Δεν χρειάζεται να είσαι δύο κόσμος Γιατί είπαμε ο κόσμος δεν θα μας κρίνει Σε βλέπει ο Κύριος Δεν θα σε κρίνει ο κόσμος Και χάρις ή επισότρα τραχύλο Θες να διακρίνεσαι Θες να σε καμαρώνει ο Κύριος Ο Κύριος σε καμαρώνει ο κόσμος Ε τότε αντί χρυσαφιών Αντί περιδεραίων αντί άλλων κοσμημάτων, αντί σκουλαρικιών, αντί που τα κάνουν οι, μα, οι, οι, οι, οι, οι, οι κοσμικές γυναίκες αυτές που δεν έχουν να επιδείξουν τίποτε άλλο εσύ αντί όλων αυτών έχει για να παρουσιάσεις ενώπιον του Κυρίου την ιστεία σου, την προσευχή σου, τα δακρυά σου, τον αγώνα σου, την υπακοή σου στο πνευματικό σου αυτά που είπαμε προηγμένως και αυτά θα μετρήσουν Αυτά θα είδει ο κύριος για να σε αξιολογήσει. Αυτά θα είδει ο κύριος. Κάποτε ο Δημήτριος εδώ, νομίζω, ο Δημήτρης εδώ μου, μου είπε, ερχόταν κάποιες κυρίε μου, λέει, εδώ πέρα, τις βρήκα και τις ρώτησα. Λέει, γιατί δεν έχωστε πλέον εκεί στον πατρός της ή δεν μου το έχει πει. Γιατί, λέει, δεν έχωστε στο κήρυγμα. Α, λέει, αυτός, λέει, κατηγοράει, λέει, τα βαψίματα, κατηγοράει τα... Αυτά σπουλα... Θέλουμε. Τι άλλο πάνε. Τα κατηγοράω. Γιατί τα κατηγοράω. Εγώ τα κατηγοράω. Ναι. Δεν τα βλέπει εδώ. Γι' αυτό σα είπα. Θυμάστε από πέρυσι σα Από την αρχή σα το είπα. Ότι έχω μια χαρά φέτο. Θυμάστε τι σα είπα πέρυσι. Έχω μια χαρά. Γιατί, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να σα δείξω ότι όλα όσα σας έλεγα δεν ήταν δικές μου επινοήσεις αλλά είναι λόγια της Αγίας Γραφής και θα το δείτε αυτό έπρεπε ήρθε η ώρα που τα βλέπεις αυτά τα πράγματα τώρα και έτσι να δεις πολύ περισσότερα πράγματα παρακάτω πάρα πολύ περισσότερα πράγματα αν έχεις διάθεση να ακούσεις και όχι μόνο να ακούσεις αλλά και να εφαρμόσεις έχεις να ακούσεις πάρα πολλά εδώ εδώ θα δεις ότι το Πνεύμα το Άγιον έχει πολλά να σου ειπεί αρκεί να έχει καλή διάθεση όπως είπα, να έχεις καλή διάθεση. Και άμα λέει την βουλή μου αυτό που θέλω εγώ τότε τι λέει έστε δε ίασεις τες και επιμέλεια της ο στέης. Καλός είναι και ο γιατρός. Πηγαίνετε στους γιατρούς. Ε, πηγαίνετε στους γιατρούς. Άμα έχεις πρόβλημα, πας στο γιατρό. Αλλά πάνω από τον γιατρό, εσύ ο πιστός, ο χριστιανό μην αμφιβάλλεις ότι είναι ο μέγας γιατρό. γιατρός κι αν έχεις εμπιστοσύνη στη σοφία του Κυρίου, που είπαμε ότι κυβερνά τον κόσμο, ότι κυβερνά, κυβερνά, κυβερνά, κυβερνά τα σύμπαντα, τον ουρανό, τη γη, έχει τη δύναμη η σοφία του Θεού. Και να θεραπεύσει τις άρκες σου τις αρρωστημένες και τα κοκαλά σου τα αρρωστημένα, Μπορεί να θεραπεύσει, μπορεί να βάλει το χέρι του. Άμα, Άμα θέλει. Άμα θέλει. Άμα θέλει. Μπορεί όμω. Εάν εμπιστευτεί τον Θεό, όχι να τον τελευταίο τον Θεό. Όταν βλέπουμε ότι γιατροί πήγαμε στου γιατρού, τρέξαμε από εδώ, από εκεί, βλέπουμε κάποια στιγμή. Καρκίνος, ο καρκίνος Σηκώνω τα χέρια ψηλά ο γιατρό. στο Θεό τώρα. Όχι έτσι. Αδικία στο Θεό. Αδικία σου. αδικία στον Τον Κύριο θα τον έχεις πάντα, τον Κύριο θα τον επικαλείσαι πάντα. Δεν δεν αφήνεις μόνο τελευταίο, ναι. Όταν βλέπεις ότι όλοι οι άλλοι δεν μπορούν πλέον να σου δώσουν τίποτα, τότε θυμάσαι ότι σε κάποιο σιρτάρι μέσα υπάρχει μια εικονίτσα και υπάρχει ένα καντήλι ξεχασμένο, σβησμένο, μουχλιασμένο που ήρθε η ώρα να το ξανανάψουμε, Ε, όχι. Όχι, όχι, όχι. αυτό είναι βλασφημία. Αυτό είναι βλασφημία. Αυτό είναι εντεργό, Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι αδελφέ, έτσι. Όχι, έτσι. όχι, έτσι. Βέβαια, ξανά να αλλά προσπάθησε, προσπάθησε αυτό το πλησίασμά σου στον κύριο να είναι πλέον ειλικρινέ. Αλλά όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι ο σωστός ο τρόπος. Το Κύριό μας μην τον αποχωριστείς ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και στον γιατρό πας, μίλα στον Κύριο. Κύριε μου, γεννηθείτε το θελημά σου. Θες να φύγω, να φύγω. Θες να ζήσω, να ζήσω ό,τι είναι θελημά σου. Εσύ Κύριε, κίνησε τα χέρια των γιατρών. Είτε για την αγκήριση, είτε για να μου δώσουν τα φάρμακα. Είτε, είτε, είτε, είτε. είτε. Ξέρετε πόσο πονάω μερικέ φορές, που βλέπω εκεί στην τηλεόραση να κατηγοράνε τους γιατρούς. πέθανε ο ένας «Ο γιατρός, ο γιατρός, ο γιατρός, ο γιατρός». Με κατέλειψη ο γιατρός, κακή διάγνωση ο γιατρός, κακή διάγνωση ο γιατρός, κακή διάγνωση ο γιατρός. ο γιατρος Κάτσε μα και ο γιατρός δεν είναι θεός. Και ο γιατρός είναι άνθρωπος. Το λάθο σου είναι δικό σου που δεν ζήτησε τη βοήθεια του μεγάλου γιατρού έστε, βλέπεις τι λέει, έστε ίασεις τε σου. εάν εμπιστευτεί τον Κύριο ο Κύριος όχι μόνο την ψυχούλα σου θα σώσει αλλά αν είναι θέλημά του Άγιο και τη σάρκα σου θα της δώσει θεραπεία θα της σηκώσει αποκλίνης οδυνηράς και αποστρομής κακώσεως θα της σηκώσει, θα της δώσει την ίαση τη θεραπεία της αν ε, είναι θέλημά του γεννηθείτε όταν θέλει μας να μην στο κρεβάτι μια ζωή παράλληλα. αφού έτσι θέλει δοξασμένο το όνομά του το Άγιο δοξασμένο το όνομά του το Άγιο θα σταματήσουμε εδώ αγαπητοί μου αδελφοί θα σταματήσουμε στο σημείο αυτό δηλαδή εξετάσαμε δύο στίχους τον 21 και τον 22 και αν θέλει ο Κύριος το ερχόμενο Σάββατο και πάλι, με τη χάρη του Θεού, θα είμαστε και πάλι εδώ για να συνεχίσουμε. Αλλά μέχρι τότε έχετε στο νου αυτά τα δύο, τα οποία ήταν όπως είδατε πάρα πολύ σημαντικά. Πρόσεξε παιδί μου, μη παρασυρθείς. Μη διαπραγματεύεσαι αυτό που σου είπε ο πνευματικό σου. Σου είπε κάτι ο πνευματικό σου. μη βγαίνει όξο και το κοτσοβολεύει. Πόσε φορές τα έχω αυτά. Έχει βγάλει γλώσσα μαλλί. Μαλί έχει βγάλει, αλλά δεν ακούτε. Σου ήταν έτσι, κουτσοβολιώμεθα. Αμέσως δεν προλαβαίνει να βρασκελήσεις το κατόφλι του εξομολογητήριου και ανοίγει την κουβέντα με όλους να του πει τι σούπε, τι μου είπε, τι έκανα, τι έφτιαψα. Αυτό που σου είπε αυτό είναι δικό σου φύλλα αυτό. Αν θέλεις να σωθείς, αν θέλεις να γλιτώσει από τις παγίδες του διαβόλου. Και στη συνέχεια είπαμε ότι αν εσύ τηρείς την βουλή του Θεού αυτά που σου λέει ο πνευματικός σου, τότε, τότε θα ζήσει η ψυχή σου αιώνια, αλλά και το σώμα σου, οι σάρκες σου, θα σου, εάν είναι θέλημα Θεού, και εκεί να τα βρούνε την γυγιά του. Ο Θεός να είναι μαζί σας, αγαπητοί μου αδελφοί, και με το καλό το ερχόμενο Σάββατο.